Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας από το βιβλίο «Ο γέροντάς μου Ιωσήφ, ο γεροντας μου ιωσηφ ο Ησυχαστή και σπηλαιώτης» εκοιμήθη το έτος 1959 και την βιογραφία του γράφει ο γέρον Εφρέμ ο φιλοθείτης. Βρισκόμαστε στην Αγία Άννα και σήμερα θα μας μιλήσει Περί εξομολογήσεω. Είχαμε την ουθεσία από τον Γέροντα να είμαι απέναντι στον Θεό και στον ίδιο ειλικρινή, υπό την έννοια τη καθαρά εξομολογήσεω. Έτσι πέρασε η ζωή μα κοντά του. Προσπαθούσα από πλευρά μου να είμαι εντελώ ξεκάθαρος στα μάτια του και να μην του κρύβω ούτε τον ελάχιστο λογισμό μου. Θα το ένιωθα σαν πνευματική μοιχεία, εάν κρατούσα κάτι μέσα μου κρυφό. Οι λογισμοί έπρεπε να είναι εντελώς καθαροί. Το πώς πάω στην αγρυπνία, το πώς πάω στους λογισμούς, στην συναναστροφή με τους πατέρες, στην εργασία, να είναι τα πάντα γνωστά στον γέροντα. Διότι σκέφτηκα, εάν δεν βάλω καλή αρχή από την πρώτη ημέρα της υποταγής μου, Κατά τη συμβουλή του γέροντος δεν θα έχω και καλό τέλος. Αυτό με την ευχή του γέροντος το έκανα με αποτέλεσμα να νιώθω πολύ χαρά, πολύ ψυχική ελάφρωση και να βλέπω με τα σωματικά μου μάτια τόσο καθαρά που δεν ήξερα τι μου συνέβαινε γιατί δεν είχα πείρα. Και είπα στον γέροντα «Γέροντα, βλέπω τόσο καθαρά τι είναι αυτό» Είναι ένα μέρος του καρπού της υπακοής και της καθαράς εξαγορεύσεως των λογισμών. Δεν με απασχολούσε καθόλου και αυτή ακόμη η σωτηρία μου γιατί ένιωθα τόση ανάπαυση που έλεγα. Και τώρα να φύγω, τι έχω να πω στον Θεό. Τα αμαρτήματά μου τα έχω εξομολογηθεί. Η ψυχή μου είναι γυμνή μπροστά στον γέροντα. Και ό,τι έκανα, το έκανα με υπακοή. Έπεφτα να κοιμηθώ και ένιωθα τόση ηρεμία πνεύματος και έλεγα μόνος μου. Τι μου συνέβη. Για όλα αυτά όμως δεν ένιωθα να μου περνάει λογισμός καινοδοξίας, διότι ήξερα και πίστευα απόλυτα ότι όλα οφείλονταν στις ευχές του γέροντός μου. Όταν όμως ο υποτακτικός δεν είναι καθαρός και ειλικρινής, και δεν γυμνώσει τον εαυτό του πέρα για πέρα δια της καθαράς εξαγορεύσεως όλων των λογισμών στον γέροντα, δεν μπορεί να βάλει ποτέ του καλή αρχή. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ελπίζει το κάλιστον τέλος. Όταν ένας χριστιανός αφήνει μέσα του ανεξέλεγκτα όλους τους λογισμούς που σπέρνει ο διάβολος και γεννούν τα πάθη και δεν του καθαρίζει δια της εξομολογήσεως και της αυτός ο χριστιανός δεν θα μπορέσει ποτέ του να έβρει την πολύτιμη υγεία και τη σωτηρία της ψυχής του. Όταν ο άνθρωπος εξομολογείται καθαρά και με τα πάντα, είναι σαν να βγάζει ό,τι αρρωστημένο έχει μέσα του. Και μετά, με τα δάκρυα της μετανοίας, έρχεται ο φωτισμός και η χάρις του Θεού, λαμπρύνονται οι και δημιουργούν την καλή ψυχική υγεία. Μα έλεγε ο αγιασμένος γέροντά μας είδες μοναχό να πέσει και να λιποτακτήσει από την κρυψήνια των λογισμών του το έπαθε. Δεν έλεγε του λογισμούς του και αυτοί τον έφαγαν όπως σε τρώνε τα φίδια. Μικρό το φιδάκι. Άμα δεν το διώξεις, μεγαλώνει, αποκτά δηλητήριο και σου δίνει μια και πεθαίνεις. Είδε πλανεμένο άνθρωπο, από του λογισμού την έπαθε. Μερικοί, μάλιστα, μα διηγόταν ο Γέροντα, πλανήθηκαν τόσο, ώστε δέχτηκαν δαίμονε για αγγέλους και ακολουθώντα τι συμβουλέ των ασωμάτων ανθρωποκτώνων, σκοτώθηκαν. Και ποια ήταν η ρίζα τη πλάνη, Μη το λε τον Γέροντα, δηλαδή, μην εξομολογηθεί, μην ταρθεί. «Και μη φανερώσει τους λογισμούς, διότι θα αποκαλύψεις τις παγίδες των δαιμόνων». Το είδαμε και στην περίπτωση του πατρός Ιωάννου, του πρώτου υποτακτικού του γέροντος. Θυμάμαι μια πολύ χαρακτηριστική περίπτωση. Μια μέρα των Αγίων Αποστόλων ήταν, ήρθε ο Παπαεφρέμ από τα Κατουνάκια να μας λειτουργήσει και μου έδωσε εντολή ο γέροντας να του μαγειρέψω ένα καλό φαγάκι επειδή ο παπά Εφρέμ ήταν πολύ φιλάστενος και στα πρόθυρα σχεδόν της φηματιώσεως. Έσπευσα στην υπακοή και εκεί που του μαγείρευα ο γέροντας στεκόταν πάνω από το κεφάλι μου και μου έλεγε «Δεν ξέρεις να μαγιρέβεις, τρομάρα να σου έρθει. έτσι μαγειρεύει ο κόσμος και θες να το φάει και ο παπά. Μόλι τελείωσα Ήρθε στο τσαρδάκι που είχαμε για μαγειρίο και μου λέει «Άντε Ζαβέ, φέρ το γρήγορα». Πήγα το φαγάκι και το έδωσα στον παπά. «Φύγε από μπροστά μου. Να χαθεί να μη σε βλέπουν τα μάτια μου. Γκρεμοτσακί σου, γρήγορα στο κελί σου». «Να είναι ευλογημένο», είπα. Πήρα λοιπόν την ευχή του γέροντα και πήγα στο κελάκι μου που ήταν δίπλα. «Ε, Μόλις πάτησα το πόδι μου μέσα, ήρθε η ευλογία του Θεού με την ευχή του γέροντα. Είχα τέτοια επίσκεψη από τον Θεό, που μόνο τα σωματικά μου μάτια δεν έβλεπαν τους Αγίους Αποστόλους. Τόση χάρης, τόση ευλογία, παράδεισος στην καρδιά μου, ποτάμι τα δάκρυά μου. Όχι γιατί με μάλωσε ο γέροντας, αλλά επειδή δεν μπορούσα να συγκρατήσω την χαρά, και την Θεία Εφροσύνη που ένιωθα από την παρουσία των Αγίων Αποστόλων. Ήταν η γιορτή τους και επειδή οι Άγιοι Απόστολοι υβρίστηκαν για τον Χριστό, χλεβάστηκαν και μαστιγώθηκαν από τους γραμμαστείς και φαρισαίους, βλέποντας ο Χριστός και το δικό μου μηδαμινό αγώνα, έστειλε την ευλογία Του. Δεν ήξερα πού βρισκόμουν. Έπεσα κάτω και έκλεγα από την πολύ μακαριότητα που ζούσε η ψυχή μου και έλεγα μέσα μου τι καλό μου έκανε ο γέροντας ο γέροντας παρόλη τη σωματική μου αδυναμία αποφάσισε να με κάνει μάγειρα για τη συνοδεία έτσι μια μέρα χωρίς πολλές επισημότητες έρχεται και μου λέει κουτσικό ευλόγησον μαγείρεψε πού να μαγειρέψω έξω Σκεφτόμουν, πού έξω για, μήπως υπήρχε και κανένα μαγειρίο, άντε να μαζέψω κλαδιά, να ανάψω φωτιά για να μαγειρέψω και τι φαΐ να κάνω αφού δεν είχα ιδέα από μαγειρική, με πιάσαν σαν λογισμοί, πού να κάνεις φαΐ το πού να πλένεις τα πιάτα έξω αφού δεν υπάρχει μέρος, όμως οι πατέρες δουλεύουν, σηκώνουν φορτία, κουράζονται, Πεινάνε. Τι θα φάνε. Το μέρος ήταν ανοιχτό και το έπιανε ο αέρας. Αλλά ένας αέρας, Παναγία Βοήθα. Και αδύνατος όπως ήμουν, ο αέρας κόντευε να με πάρει και εμένα μαζί και να μερίξει ρίξει στον κρεμό. Άμα ξεκινούσε αυτός ο αέρας, έπρεπε να επιστρατεύσω όλους τους καλούς λογισμούς υπομονής, διότι αμέσως είχα πόλεμο. Το πονηρό πνεύμα του γονγκισμού και της βλασφημίας ήταν διαρκώς δίπλα μου και λίγο να έσπαζε η υπομονή μου μου ψιθύριζε. Τι Θεός αγάπη είναι αυτός που σε τυραννά με τόσους μανιασμένους αέριδες και εγώ αντέλεγα σκάσε μη μιλάς καθόλου. Αργότερα κάναμε ένα τσαρδάκι με κλαριά από πουρνάρια για να στεγάσουμε το μαγειρίο. Αλλά ο δυνατός αέρας τα έπαιρνε όλα και τα έκανε ανεμόπτερο. Έβαζα δύο πέτρες για πυροστιά και το τέντζερι πάνω και μόλις φυσούσε ο αέρας έφευγαν τα καπάκια, έφευγε και ο τέντζερις και όλα κατρακυλούσαν τον κατήφορο. Και φώναζε και ο γέροντας Ζαλισμένο, βρε κούτσικο, σου φύγανε τα πράγματα, τρέξε να τα βρει. Πού να τα βρεις. Αυτά είχαν φύγει και έτρεχα τον κατήφορο μέσα στο αγιάζι και τη βροχή να βρω τα τζέρια και τα καπάκια. Ωχ μου! Ακόμα και το χειμώνα μαγειρεύαμε έξω από το καλύβι του γέροντα. Τρώγαμε όμως μέσα στην καλύβα του. Μετά το γεύμα έπρεπε να πλύνω τα τσίγγινα πιάτα μας έξω φυσικά. Χειμώνας, κρύο, βροχή, αγιάζι. Αυτά πλενόντουσαν έξω. Να είσαι άρρωστος, γρυπιασμένος και να πρέπει να βγει στα βράχη και στο παγωμένο αέρα για να πλύνει τα πιάτα. Είχαμε μια στάμνα σπασμένη με νερό από το καταστάλαγμα του βράχου και σε μια τρύπα που είχε βάζαμε ένα σολίνα και έτσι πλέναμε τα πιάτα με τρεχούμενο νερό. Τα χέρια μας Ξύλιαζαν από το παγωμένο ρο διότι δεν είχαμε μέρος να το ζεστάνουμε. Τα δέμα χεροπίρουνα με τα οποία τρώγαμε δεν τα πλέναμε. Όταν τελείωνε το φαγητό μας απλώς σκούπιζαμε το πυρούνι και το κουτάλι με την πετσέτα και τα τηλίγαμε Αλλά αφού δεν πλέναμε ούτε τις πετσέτες σιγά σιγά και αυτές γίνονταν σκληρές σαν το πετσί. Έτσι οι πετσέτες είχαν γίνει τόσο βρώμικες που άμα τις έπλαινες θα έκανε σούπα με το απόνερο. Για τα πιάτα είχε ακόμη και μια άλλη πολύ πρωτότυπη τακτική υγιεινής, ο γέροντας. Μόλις τελειώναμε το γεύμα, ρίχναμε νερό μέσα σε αυτά και το απόπλημα, όποιο κι αν ήταν κατόπιν, το πίναμε. Έτσι και τα πιάτα πρόχειρα επλένοντο και νερό δεν εξοδεύεται πολύ. Και έτσι κάναμε όλοι μα Και οι ξένοι που ήρχοντο, Έπρεπε να κάνουν το ίδιο. Κάποτε ήρθε ένας τραπεζικός επίσημος και του βάλαμε τράπεζα. Αρχίσαμε μιστοτέλος του γεύματος, ως συνήθως με το νερό. Γυρίζοντα γέροντας και λέει στον επίσημο επισκέπτη μας. Κύριε, και εσύ αυτό θα κάνεις. Και το έκανε. Εκεί στη μικρά Αγιάννα είχαμε μόνιμη έλλειψη νερού. Ούτε να μαγειρέψουμε δεν είχαμε καμιά φορά. Έτσι κάθε λίγο και λιγάκι μου έλεγε ο γέροντας «Άντε κούτσικο, να φέρεις νερό». Για νερό τότε πήγαινα πάνω στον πατέρα Γεράσιμο τον μικραγιανανίτη, τον ημνογράφο. Αυτός τότε ήταν περίπου 45 ετών, πολύ προσεκτικός μοναχός, ευλαβέστατος και πολύ καλόκαρδο, πραγματικό στολίδι του Αγίου Όρους. Και ζούσε με συνέπεια την ασκητική ζωή. Γεννήθηκε στην Βόρειο Ήπειρο το 1903 και στο Άγιο Όρος ήρθε το 1922 σε ηλικία 19 ετών. Ζούσε στην καλύβη του τιμίου προδρόμου στη μικρά Αγία Άννα. Του είχε δοθεί από τον Θεό το χάρισμα της ημνογραφίας και τα έργα του απαρτίζουν δεκάδες Χειρογράφου τόμους τότε είχε ήδη στο Άγιο Όρος 25 έτη ξεκινούσα λοιπόν και πήγαινα στον πατέρα Γεράσιμο για νερό έπαιρνα δύο στρατιωτικά μπετόνια της βενζίνης που είχαν μεγάλη χωρητικότητα και τα γέμιζα έκανα το σταυρό μου και έπαιρνα το ένα μπετόνι στην πλάτη και το άλλο στο χέρι το πολύ δύσκολο όμω ήταν ο κατήφορος διότι αν λίγηζαν τα γονατά μου θα έπεφτα κατευθείαν στον γκρεμό και είτε θα σκοτωνόμουν είτε θα γινόμουν ένα μάτσο χάλια. Έτσι με συνείχε φόβος και τρόμος αλλά η ευχή του γέροντος δεν άφησε ποτέ. Με έβλεπε ο πατήρ Γεράσιμος και με λυπόταν. Τότε ήμουν μια σταλιά και άρρωστος και εξαντλημένος από την άσκηση. Τα μπετόνια θα ζήγιζαν περισσότερο και από μένα. Με έπαιρνε λοιπόν με το ευγενικό ο πατήρ Γεράσιμος και με φίλευε αλλά εγώ δεν έπαιρνα τίποτα. Ο γέροντας μου είχε δώσει αυστηρή εντολή. Δε θα πάρεις τίποτε. Βρε και άγγελος να κατέβαινε κάτω εγώ δεν έπαιρνα τίποτε. Είπε ο γέροντας όχι. Όχι. Τέρμα. Πώς θα πας καλογέρι τα μπετόνια γεμάτα νερό. Με ρωτούσε με συμπόνια και αγάπη ο πατήρ Γεράσιμος Θα τα πάω με την ευχή του γέροντός μου Αφού δεν έχουμε ούτε να μαγειρέψουμε πάτερ Το νερό για εμάς ήταν χρυσάφι είδο πολιτελίας. Το πρόσωπό μας το πλέναμε μόνο με τα δάκρυα μας Τα πόδια μας Ε, άμα πηγαίναμε κάτω στη θάλασσα Τα ρούχα μας Το πολύ πολύ καμιά φανελίτσα Δύσκολα χρόνια Αγωνιστικά χρόνια, αλλά ευλογημένα. Σαν τρογλοδίτες ζούσαμε και όμως μας σκέπαζε ο Θεός και δεν καταλαβαίναμε τη δυσκολία. Ήταν μαρτυρική η ζωή μας, αλλά τρισχαριτωμένη. Τις περισσότερες φορές τον χειμώνα την αγρυπνία μας την κάναμε έξω, στο ύπεθρο, για να μας πιάνει ο ύπνος. Βρέχει, χιονίζει, Λυσσομανά ο αέρας έξω. Αγρυπνούσαμε και φυσικά κρυώναμε. Είχαμε δε τόσα κρυώματα και τόσες άλλες ταλαιπωρίες από τις καιρικέ συνθήκες, αλλά με την ευχή του γέροντος αντέξαμε. Έτσι μας δίδασκε ο γέροντας να δώσουμε όλο τον εαυτό μας τον αγώνα κατά των παθών και στην αρετή της αγρυπνίας για να βρούμε την χάρη. Σύνθημά του ήταν θάνατος. Το καλοκαίρι με την αφόρητη ζέστη αγρυπνούσαμε στην Ήπεθρο αν θέλαμε. Έτσι ο καθένας μας απομακρυσμένο από τον άλλο μπορούσε να προσευχηθεί κατά μόνας είτε μέσα στο κελί είτε έξω στην Ήπεθρο. Λίγοι ασκητέ πέρασαν από το Άγιον Όρος τον 20ο αιώνα με τέτοια αυστηρή άσκηση και θεωρία Θεού. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν αυστηρός άλλα και γενεύσ. Ανηποχώριτος σε θέματα υπακούεις, άλλα και γεμάτος αγάπη. Είχε απόλυτη πίστη στον Θεό και πολύ διάκριση. Η διάκριση. Στην μικρά Ιάνα ζούσαμε κοινοβιακά και είχαμε κοινή τράπεζα. Το τραπέζι μας ήταν δύο σανίδια και ένα χαρτόνι ξυλοτέξ από πάνω. Και επειδή δεν το πλέναμε ποτέ, μόνο που σκουπίζαμε τα αποφάγια, γι' αυτό εκεί ήταν όλο γεμάτο μύγες. Ουδέποτε μας επέτρεπε να το πλύνουμε. «Όχι, να μην το εγγίξετε καθόλου», μας έλεγε. Τράπεζα είχαμε δυο φορές την ημέρα, εκτός από Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αλλά η κόπη ήταν τόσο πολύ που δεν μας έπιανε τίποτε. Ήταν τόσος ο κόπος της νύκτας και της ημέρας, αχθοφορίες, μετάνιες, αγρυπνία, βία, που όταν ξημέρωνε το πρωί είχαμε μια πείνα, εντούτοις το πρωί τρώγαμε μόνο λίτσες, σκορδάκι και λίγο παξιμαδάκι. Μόνο το απόγευμα είχαμε κανονικό φαγητό. Όταν ήταν όμως Κυριακή ή εορτάσιμη ημέρα, είχαμε δύο φορές κανονική τράπεζα. Ο γέροντας το φαγητό το μοίραζε κατά τις ανάγκες του καθενός. Πράγματι ήταν ήλιος διακρίσεως. Στην εγγένεια σχετική του ζωή ήταν πολύ αυστηρός και άτεκτος. Αγάπησε με όλη του την ψυχή νηστείαν, αγρυπνίαν προσευχήν. Το ψωμάκι του και το φαγάκι του πάντοτε με μέτρο και με το ζήγη. Μάλιστα, δεν έτρωγε φαγητό πρόσφατο, εάν γνώριζε ότι υπήρχε κάποιο περίσευμα από τις προηγούμενες ημέρες. Εν τούτης, στον τομέα της διέτης, με εμάς τους νέους έδειχνε συγκατάβαση. Ήξερε πως η νηστεία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά εργαλείο και μέσο στη βοήθεια των ασκητικών αγώνων. Και εφόσον το πρόγραμμα μας ήταν τόσο απαιτητικό και επειδή διέβλεπε τις τόσες σωματικές μας αδυναμίες, έκρινε ότι έπρεπε να μας οικονομήσει. Αλλά η επίοιά του φαινόταν σαν να εξαντλείται όλοι σε αυτήν την συγκατάβαση. Πέραν τούτου, σφόδρα απαιτητικό. Όχι ότι δεν γνώριζε να συγχωρεί φάλματα ή να ανέχετε αδυναμίε, αλλά ήθελε από εμάς να επιστρατεύουμε όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος στην άσκηση. Και μας έλεγε, ότι δεν δίδομαι να το χρησιμοποιήσει ο Θεός, το χρησιμοποιεί ο άλλος. Γι' αυτό και ο Κύριος μας δίδει εντολή να τον αγαπώμεν εξ ψυχής και καρδίας, δια να μην τόπο και ανάπαυση ο πονηρός να σταθεί μέσα μας. Ως συνήθω δεν είχαμε φρέσκο ψωμί, μόνο κάτι μπαγιάτικα ξεροκόματα. Αν θέλαμε να φάμε μαλακό ψωμί, τι μεθοδευόταν ο γέροντας. Έπαιρνε το ξερό ψωμί, το έβαζε στο τρυπητό και το σκέπαζε κατόπιν με μια πετσέτα από πάνω. Έπειτα έβραζε νερό κάτω από το τρυπητό και ο ατμός που πέρναγε από τις τρυπούλε Μαλάκωνε το ξεροκόμματο σαν βαμβάκι Τέχνη τεχνών πενία τέχνας Κατεργάζεται Πότε πότε Μας έκανε και ψωμί ο γέροντας Ανακάτευε κουρκούτι το άπλωνε σε κάτι σκουριασμένες λαμαρίνες Και τις έβαζε σε ένα φουρνάκι Και αυτό το κουρκουτό ψωμο Το βλέπαμε Μια φορά στα δύο χρόνια «Αλλά τι ωραία που ήταν τότε σε εκείνα τα καλύβια! Με αίμα και υδρότα ποτίστηκαν τα καημένα, αλλά τι ανάπαυση και χάρη μας πρόσφεραν!» Ο γέροντας συνήθιζε να μας μαγειρεύει διότι ήταν άριστος μάγιρος. Ενώ μαγείρευε τα μάτια του έτρεχαν δάκρυα συνέχεια. Πού άραγε να ήταν ο του! Σίγουρα η φωτιά του υπενθύμιζε την φωτιά της κολάσεως και έκλεγε από την μνήμη θανάτου. Και επειδή έλεγε και συνέχεια την ευχή προφορικά, η χάρης του Θεού αγίαζε και το μαγείρευμα και το έκανε πολύ νόστιμο. Γι' αυτό και πολλές φορές τον φώναζαν στις πανηγύρι των μοναστηριών να μαγειρεύει. Βέβαια, συνήθω δεν πήγαινε, αλλά ενίοτε τον έπαιρναν. Πότε-πότε έρχονταν ξένοι και ευχαριστούντο από το φαγητό μας. «Μα τι φαΐ είναι αυτό» ρωτούσαν έκπληκτοι. «Τι φαΐ» «Σαρακοστιανά φαγητά έκανε». «Πότε με ταχίνι», «Πότε με φασόλια». «Αλλά τόσο νόστιμα τα έκανε που ούτε ψάρια δεν θα τους ενθουσίαζαν τόσο». Ήταν η ευχή και η ευλογία του γέροντος. «Εκεί όπου υπάρχει Θεού εργασία» Εκεί τα φαγητά τους είναι γλυκά σαν το μέλι. Ρώτησα κάποιο τον Γέροντα. Τι είναι αυτό και γιατί συμβαίνει. Του Θεού είναι. Της ευχής είναι. Η προσευχή γίνεται και ευλογούνται όλα. Γέροντα, κάθε μέρα νηστίσιμο τρώμε. Και ψάρι να τρώω, μέλι είναι. «Και ξερώ ψωμι να φάω, μέλι είναι. Φασόλι να φάω, μέλι είναι. Φακί να φάω, μέλι είναι. Έτσι είναι», λέει ο γέροντας. «Γι' αυτόν που έχει πνευματική κατάσταση, ό,τι και αν φάει, δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Από αυτό μπορεί κανείς να καταλάβει την πνευματική κατάσταση κάθε καλογύρου. Σαν εκείνο που είπε κάποιος Άγιος ότι σε μια τράπεζα ο ένας έτρωγε μέλι, ο άλλος ακαθαρσίες ο τρίτος αγκάθια ο τέταρτος πικρίδες και δηλητήριο σύμφωνα με την κατάσταση που είχε ο καθένας τους ενώ αυτό καθ' αυτό το φαγητό ήταν το ίδιο έκανε ο γέροντας και κρασί στέγνωνε λίγο τα σταφύλια στον ήλιο και με τα χέρια του τα έστειβε και κάναμε για την εκκλησία νάμα πάρα πολύ ωραίο ένας επισκέπτη από το Παρίσι το θυμόταν σε όλη του τη ζωή αυτό το κρασί. Είχαμε και ένα άλλο καλό κυριακάτικο φαγητό. Εκεί στην έρημο, πουθενά αλλού στο Άγιον Όρος, μέσα στα απόκρυμνα βράχια φύτρωναν κάτι αγριολάχανα. Ήταν πολύ επικίνδυνα τα μέρη, αλλά εγώ σαν νέος πήγαινα και τα μάζευα. Ο γέροντας με περίμενε με μια σακουλίτσα. Κόβαμε μόνο τα ανοιχτόχρωμα φύλλα, όχι τα σκούρα, και αφήναμε την καρδιά να βγάλει κι άλλα. Κατόπιν βράζαμε τα λάχανα, τα βάζαμε σε μια λεκάνη και βάζαμε λάδι. Ο γέροντας έβαζε μπόλικο λαδάκι, το αγαπούσε. Το ζουμί ήταν πολύ ευεργετικό. Σπανίως αν είχαμε, μαζί με τα αγριολάχανα, παραθέταμε στο δείπνο και τηγανιτό μπακαλιάρο ή ρέγκα ψητή ή ομί. Αν ήταν εορτάσιμη ημέρα και είχαμε δύο τράπεζες, τρώγαμε και το πρωί και το απόγευμα. Ο γέροντα, εφραίνεται για αυτή τη σαλάτα και τον τηγανιτό μπακαλιάρο, ήσαν νοστιμότατα. Και με αυτό το ασκητικό διάλειμμα αισθανόμασταν πω ήμασταν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι στον κόσμο. Αυτό βέβαια ήταν τη Κυριακή το φαγητό. Ε! Τι άλλε μέρε. Άμα του ερχόταν η επιθυμία να φάει κανένα ψάρι, πού να το βρει. Μήπως είχαμε κανένα ηχθειοπολείο πάνω στα βράχια. Γι' αυτό μου έλεγε ο γέροντας «Βαβουλή, πάρε τα όπλα σου και τράβα κάτω να φέρεις κάτι, ό,τι βγάλεις». Διότι δεν ήταν αδιάκριτα αυστηρός αλλά ήξερε να δείχνει και συγκατάβαση όπως οι μεγάλοι ασκητές άγιοι έτσι έπαιρνα το καλάμι μου και ψαρεύοντας χαιρόμουν σκεπτόμενος τη χαρά που θα έδινα στον γέροντά μου. Συνήθως έφερνα πίσω μισό κιλό. Καμιά φορά, εκτός από ψαράκια, έβγαζε και κανένα χταπόδι ή και κανένα καλαμαράκι. Όταν γύριζα, ο γέροντας από τη χαρά του έλεγε «Κουτσικο, θα βάλω πατάτες, ρύζι, κρεμμύδια, να κάνω σούπα, να φάει Όλος ο κόσμος, έξι-εφτά άτομα, να χορτάσουμε όλοι από μια χούφτα ψάρια. Μισό κιλό ψαράκια για έξι-εφτά άτομα. Κι όμως το χαιρόταν ο τρισμακάριος αυτός ασκητής. Ο γέροντας αγαπούσε λιγάκι και τα γλυκά. Αλλά πού να τα βρει εκείνα τα βράχια. Όταν ερχόταν καμιά Κυριακή έλεγε ο γέροντας «Άντε πάντερ «Κάνε κανένα τσιριμόνι, κάνε ένα πλακούντα με ζάχαρη όπως κάνουν οι ποντί, Να σας κάνω τζάνεμ». Λοιπόν έπαιρνε ο Γιώργος Αρσένιος αλεύρι, ζύμωνε προζύμι, το έβαζε στο τηγάνι, το έψινε και το καβούρδιζε. Άνοιγε κατόπιν ένα λάκο, μια γουβίτσα σε αυτό, και έριχνε μέσα νερό και ζάχαρη. Έπειτα ανακάτευε όλο το μείγμα και το έψινε πάλι. Το τηγάνιζε και από τις δυο μεριές και έβαζε και καρυδάκι τριμμένο και λίγη κανελίτσα. Μετά έπαιρνε το κουτάλι, το πάταγε και το έκανε σαν χαλβά. Αυτό ήταν το γλυκό μας. Τιγανίτες με ζάχαρη. Τον βοηθούσα κι εγώ στο τηγάνι. Εδώ όμως αγαπητή ακροατέ, επειδή ο χρόνος μας τελείωσε θα διακόψουμε την περαιτέρω ανάγνωση πέρι των ασκητικών αυτών επινοήσεων και περί ασκητικής μαγειρικής στην Μικρά Αγία Άννα, από τον γέροντα Ιωσήφ και τους υποτακτικούς του και θα την συνεχίσουμε με πολύ χαρά στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.